Ουσιαστικά ε, άρχισε από προχθές τη δραστηριότητα με 5,4-5,3. Συνεχίστηκε με μικρότερους αισθμούς στο απέναντι στο επόμενο χρονικό διάστημα και σήμερα το πρωί ε, από τις 4 η ώρα που μα ξυπνήσανε αρχίζει μια επίσης δραστηριότητα στην ίδια περιοχή αλλά σε πιο μεγάλο βάθο, ε, που είναι περίπου στο ίδιο σημείο. Και οι δύο υποπεριοχέ εκδήλωση δραστηριότητα. Είναι στο προωθημένο τμήμα του ελληνικού τόξου, ε, πιο προωθημένο δεν γίνεται. Ε, είναι εκεί όπου πραγματικά έχουμε την ε, σύγκρουση της Ευρωπαϊκής με την αφρικανική πλάκα. Ε, στο Τυρήνιο Πέλεγος, κάτω, σε ένα βάθος η πρώτη ζωνή ήταν τη άξιο των 10 χιλιόμετρων, η δεύτερη ήταν πιο πολύ, που αυτό το πράγμα και μόνο μας υποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη γεωμετρία του σεισμικού ρήγματος ε, που είναι στο προωθημένο τμήμα του ελληνικού τόξου. Τι εννοείται προωθημένο τμήμα του Ελληνικού Τόξου, ε, Κοιτάξτε, η Ευρώπη με την Αφρική συγκρούεται. Η Ευρώπη πάει πάνω στην Αφρική, η Αφρική υποβυθίζεται. Αυτή δεν είναι και μία μόνο επιφάνεια, mm -hmm. δηλαδή μία μόνο επιφάνεια μέσω τη οποία γίνεται η μετατόπιση. Mm -hmm. Είναι χιλιάδε επιφάνειε, mm -hmm. μικρότερε και μεγαλύτερε. Υποπαράλληλε παράλληλε. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με το πιο προωθημένο τμήμα, δηλαδή την πιο προωθημένη επιφάνεια. Ε, Α, ναι, προ τον Νότο ε, και ε, επειδή έχει και αυτή τη θέση είναι και μακριά. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια απόσταση τάξη των 70 χιλιόμετρων ε, από την Αυτό ε, στα, απλά, στα απλά ελληνικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είμαστε μακριά, δεν αντιλαμβανόμαστε Τις περισσότερε φορέ τη δόνηση. Δεν θα έρθει ενέργεια προς τα Βαλκάνια. Ε, αυτό θα... να ρωτήσω. Θα έρθει πιο κοντά. Όχι, δεν θα έρθει πιο κοντά. Θα παραμείνει στο ίδιο σημείο, στην ίδια υποπεριοχή. Εντάξει, αν τυχόν εκδηλωθεί κάποιος άλλος σύστημα, μπορεί να εκδηλωθεί κάποιο, από κάποιο άλλο σύστημα που δεν ανήκει σε αυτό το σύστημα που είναι νότια-νότια κάτω.